Προθυπουργός κυριάκος Μητσοτάκης είναι συχνά εκτό τόπου και χρόνο. Προθυπουργός Κυριάκο Μητσοτάκη είναι συχνά εκτό τόπου και χρόνου. Εκεί Απαντώ εγώ. Όχι μην ανγόνε καθόλου. Μια χαρά είσαι συχνά είπε. δεν είπε κάθε μέρα εκτό τόπου και χρόνου. να κρατήσουμε το θετικό ότι συχνά είναι εκτό και χρόνου άρα Τις υπόλοιπε φορέ, το συχνά δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε, είναι λίγο φλού. Τις άλλες μέρες είναι εντός τόπου και χρόνου. Η κυρία Πελώνη από την χθεσινή ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους μας ενημέρωσε για το τι ακριβώς είναι ο πρωθυπουργός. Την μπορεί να θα ακούσουμε και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό τι είναι, αλλά έχουμε άλλα τώρα. Έχουμε το εργασιακό, έχουμε το χατζηδάκι που βγήκε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ και μίλησε για αυτά που λέμε όλοι τις μέρε. Επειδή... Μιλάνε πολύ που είτε δεν ξέρουν το θέμα Ωραία. είτε συνειδητά το διαστρεβλώνουν να ξεκαθαρίσουν Καταργείται το 8ο. Ευτυχώ δεν ε, θα πληρώνονται υπερορίε. Σαν κι ταινία χαράτε. Έφθασα έφυγα. Mm, αυτός μας έλειπε τώρα έφυγα μπομβοαγάς πως ωραίο και πωρά ωραίο και πωρά ήθειδε και απίλθε ο κύριος Χατζηδάκης λοιπόν μας είπε εδώ γιατί κετάρισε το 8 ορού κάτι έχαμε καταλάβει το λέμε συνεχώς το λένε εισφορές το λένε σωματία το λένε απλά άνθρωποι ξέρουν ότι κρύβεται κάτω από τις γραμμές ε, στην λοιπόν. Αλλιώς το είπε, αλλά το βάλαμε να το λέει σωστά για να καταλάβουμε όλοι και να μπορούμε να συνεννοηθούμε, να επικοινωνήσουμε. Μετά ήρθε και έφυγε. Έφτασε και έφυγε και κάποια στιγμή εκεί που έλεγε στη συνέντευξη τα δικά του για το πόσο καλό είναι το νομοσχέδιο, μίλησε ε, από καρδιάς και είπε την μεγαλύτερη αλήθεια γύρω από αυτό το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο είναι ένα δώρο στις επιχειρήσεις. αυτό το νομοσχέδιο είναι ένα δώρο στις επιχειρήσεις Και εκείνο το οποίο κάνουμε εμείς απλώς είναι ένα δώρο στις επιχειρήσεις Πολύ σωστός Νομίζω να του αναγνωρίσουμε ότι είναι ειλικρινής Ότι έχει καλέ προθέσει και μίλησε εδώ με λόγια καρδιά για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Το δικό του νομοσχέδιο είναι ένα δώρο προ τι επιχειρήσει. Προ του εργαζόμενου δεν προβλέπεται ακόμη δώρο. Τα τελευταία 20-30 χρόνια, όπω το θυμάμαι, δεν γίνονται δώρα προ του εργαζόμενου. Παίρνουν δώρα από του εργαζόμενου. Ενώ μια μερίδα του ψηφίζει συνεχώ για να κάνει δώρα στους εργαζόμενου. Τελικά οι κυβερνήσει που βγαίνουν κάνουν δώρα. Στι επιχειρήσει. Έτσι λοιπόν και αυτό το νομοσχέδιο που μπαίνει σήμερα στην Βουλή και θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί την άλλη εβδομάδα, με κινητοποιήσει στο ενδιάμεσο, με πορείες, με πάρα πολλά, ε, είναι ένα δώρο προ τι επιχειρήσει. Έτσι όπω το είπε και το όρισε ο κ. Χατζηδάκη, δεν έχουμε λόγο να τον αφισβητήσουμε σε καμία περίπτωση. Χθε ο κ. Μητσοτάκη, με αφορμή τον ποδηλατόδρομο που ξεκινάει από το Φάληρο και θα τελειώνει στο Σούνιο, αντε πήγε, πώ ξανάρχισε μετά, 48 να πα. Και άλλα τόσα μετά. Είναι ένα έτοιμο ποδηλατόδρομο, το καταλαβαίνει ο καθένα. Τον εξήγηλε. Τώρα το πότε θα γίνει είναι ένα τεράστιο άλλο θέμα, αλλά δεν έχουν σημασία τα αποτελέσματα σε αυτόν τον τόπο. Οι εξαγγελίε έχουν σημασία και οι μακέτε, τα μακέτα που έλεγε και ο πρόπρο-προηγούμενο. Προ, προ, προ, Χθε λοιπόν εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκη μίλησε και αυτό με λόγια καρδιά για τον ίδιο νόμος Φίλε και φίλοι, πρέπει να σα πω ότι Είμαι και ο ίδιος ο κόλο της ελληνικής κοινωνίας. <Τοχή> Πρέπει να σας πω ότι είμαι και ο ίδιος ο πόλος της Ελλάδος. <Τοχή> Πάρα πολύ χαρούμενο και τυχερός που γνώρισε τον Αλέξη. Εμεί δεν είμαστε. Χαρούμενοι και τυχεροί που γνώρισαμε τον Αλέξη. Είναι ο Νίκο Καρανίκα. Έδωσε συνέντευξη χτες βράδυ στον Αντώνη Σρόιντερ. Νομίζω η πρώτη συνέντευξη που δίνει σε τηλεόραση που τον βλέπουμε δηλαδή. Πώ μιλάει, πώ αντιδρά. Έχουν ακουστεί τα μύρια όσα για αυτό το, το πρόσωπο, για αυτόν τον άνθρωπο, όσο κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έδωσε λοιπόν συνέντευξη, είπε πάρα πολλά. Και σήμερα βλέπω απασχολούν και τα social media και πρωινέ εκπομπέ και μεσημεριανέ εκπομπέ και site και εκεί. Έχουν μείνει όλοι στα ναρκωτικά. Στα όσα είπε για τα ναρκωτικά. Εμεί δεν θα ασχοληθούμε καθόλου γι' αυτό. Ε, γι' αυτά που είπε εκεί. Είναι ένα συμπαθή άνθρωπο. Βγαίνει πολύ συμπαθής Πρώτη φορά τον βλέπω κι εγώ έτσι από κοντά. Ε, συμπαθής είναι μάλλον επειδή ο μύθο γύρω από τον ίδιο είναι τεράστιο και έχουν ακουστεί τα μύδια όσα όταν βλέπει έναν άνθρωπο απλό που μιλάει εκεί και λέει τα δικά του. Θα ακούω, θα αναλύσουμε τώρα εδώ κάποια, κάποιες από τις πολιτικές απόψει του Καρανίκα. Ε, έχει κάνει αίσθηση όλο αυτό με τα ναρκωτικά, τίποτα απολύτως, δεν θα πούμε εδώ. Ε, βλέπω τις θιές και τις γεροντοκόρες τη δημοσιογραφία, από το πρωί να σκίζουν τα ημάτιά τους, ότι είναι αυτά που είπε, ότι έχει κάνει ναρκωτικά και ε, μεγάλη κουβέντα. Δεν ξέρω πόσο σοβαρά μπορεί να γίνει στο δημόσιο λόγο από τα μέσα ενημέρωση έτσι, όπως αυτά πια έχουν σχηματοποιήσει τον όποιο διάλογο και τις Έτσι, όπω περνάνε οι απόψει. Οπότε φεύγουμε από αυτό. Μπράβο του, αν μπήκε μέσα εκεί και τα ξεπέρασε. Και καλά έκανε και έχει ενταχθεί στην κοινωνία και, και, και όλα αυτά. Στα πολιτικά, τώρα. στα πολιτικά Μίλησε για τον Αλέξη Τσίπρα ο Καρανίκα. Στενό συνεργάτη. Τον είχε διορίσει και ο Αλέξη Τσίπρας ω επικεφαλής του στρατηγικού σχεδιασμού. Κάτι τέτοια. Θυμάμαι εκείνα τα, τα χρόνια <laughs> προσπαθούμε να το ξεχάσουμε όλοι. Ε, λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα τα πολύ καλά λόγια που είπε για τον Τσίπρα. Καταλαβαίνει ότι είναι ηγέτης. Τι σημαίνει ηγέτης. Βέβαια. Yeah. Παίρνει πρώτον, έχει το βάρος και τη συνείδηση της ευθύνης. Πώς yeah. είπατε. Πήρε την ευθύνη ότι με πρότεινε σε μια πολύ σοβαρή θέση. Ακούει τους άλλους να λένε ότι και δε μασάει. Γίνει στη Βουλή και ονομαστικά μη περασπίζεται. Είναι στο φως άνθρωπος. Yeah. Θέλω λίγο να καταλάβεις ότι αφομοιώνει και καθαρίζει τα πράγματα. Yeah. Είπε ότι είναι ταξική αντιπαλότητα. Έχει ίδελμα μεταξύ μας, έτσι. Ο Αλέξης, ο Τσίπρας. Δεν ξέρω τι εννοείς, ίδελμα. Όπως τολέψεις εσύ. Ε... Τι, τι λέξη θα χρησιμοποιούσε. εσύ. Ειδωλό, αρχηγό, φίλο. Είναι, είναι, είναι όλα, είναι όλα. Για μένα είναι ο προεδρός. είναι ο φίλος μου, είναι ο ηγέτης στην αριστερά. Άρα αν, κύριε κύριε αν, αν κρατάω μια λέξη. Ο Αλέξης είναι δημοκράτη Ο Cyprus είναι ένας ε, ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. είναι, είναι κάτι Από τα πιο δύσκολα πράγματα να υγείσαι και να είσαι και δημοκράτη. Είναι δημοκράτη. Δεν θα ξαναβρούμε άνθρωπο που τον αλέξει. μου Δεν θα ξαναβρούμε άνθρωπο που τον αλέξει. Το λέω αυτό. Δεν το λέω επειδή τον έχω, Θεό κτλ. Ε, το λέω αντικειμενικά. Τι δεν θα ξαναβρούμε άνθρωπο που θα τον αλέξει. Αυτό το τελευταίο το λέει και ο Κυριάκο Μητσοτάκη. νομίζω, το τελευταίο δίχρονο. Εδώ λοιπόν ο Καρνίκας, μάλλον σοβαρά τα έλεγε, αλλά εγώ τα αντιμετώπισα πολύ χειμωριστικά όλα αυτά, ε, για έναν άνθρωπο, για τον Αλέξη Τσίπρα που ξέρουμε όλοι, τον έχουμε γνωρίσει ως πρωθυπουργό. Καταλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται να ξέρουμε τι γίνεται πίσω στα γραφεία, βλέπουμε, βγαίνει... Όλη η προσωπικότητα ξεδιπλώνεται, είναι τόσο κρίσιμο το πόστο που δεν μένει τίποτα κρυφό. Από τις κινήσεις, από την υπερπροβολή, καταλαβαίνει πω σκέφτεται μπροστά, πως σκέφτεται πίσω, τα πάντα. Γι' αυτόν τον Αλέξη Τσίπρα, ο Καρανίκα είπε αυτά που μόλι ακούσαμε. Περαστικά, τι άλλο να πούμε. Άλλωστε, ο Καρανίκα ήταν αυτό, όπω είπε ο ίδιο, που διάλεξε, έβγαλε, ανείχνευσε εγκαίρω τα ταλέντα του Αλέξη Τσίπρα και τον πρόθυσε. Είναι πάρα πολύ χαρούμενος και τυχερός που γνώρισα τον Αλέξη, έτσι. Είναι ιδρυτικό μέλος της νεολαία του συνασπισμού. Mm -hmm. Μαζί με τον Αποστόλητο Τασούλα, ένα σύντροφο Βερό που δεν είναι μαζί μας πλέον, mm -hmm. εμείς κάτσαμε παράλληλα, επόγεια και φανερά και αρχίσαμε να στείλουμε μια νεολαία. Ψάχναμε να βρούμε τον ανθό τη νεολαία. Ο Αλέξης μαζί με άλλα παιδιά ήταν ο ανθό της νεολαία. Του μεγαλυ... βρήκαμε, βρήκαμε μέσα από τι κοινωνικέ και φιλοσοφικέ αναζητήσει που υπήρχαν εκείνη την εποχή και υπάρχουν κάθε εποχή. Κάναμε πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Άρα είσαι ανάμεσα σε εκείνου, θα το πω λίγο πιο λαϊκά, που κάναν το scouting τη εποχή για να εντοπίσουν τα πολιτικά ταλέντα στην αριστερά, έτσι. Και ανάμεσα σε αυτά εντόπισε και τον Αλεξίπρα. Εσύ, η ομάδα σου. Ναι, μ' άρεσε όπω το είπε. Του άρεσε. Ναι, αμ, θα το πάρω, θα κρατήσω. Όπω το είπε ενθό τη νεολαία λουλούδι. Αλλά λέξει το λουλούδι. Μέσα σε αυτά που είπε ο Καρανίκα, μίλησε και για τον αποστολή Ταστούλα, ανακούσατε. Ο ποσό Οτασούλα λυπολίτη, δεν ζήτη, με έχει φύγει εδώ και πολλά χρόνια, πάνω από 15 κάπου εκεί. Είμαστε μαζί νέοι. τότε στην γνέτης Λιούπολης, ήταν και ο Αποστόλης, έγινε η διάσπαση του συνασπισμού, ακολούθησε το δρόμο του συνασπισμού και εγώ στην αρχή αλλά μετά εγώ τα εγκατέλειψε γιατί ήθελα να κάνω καριέρα και πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ ο Αποστόλης και ε, ε, πολύ καλή περίπτωση, πολύ λογικός για την ηλικία του, σκεπτόμενος, μορφή, ήταν μια μορφή στην Λιούπολη, αλλά νέος, έφυγε από καρδιά, και με έχει αφήσει και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι ακούμε και τόσα χρόνια μετά έχει αφήσει κάποια παρακαταθήκη μάλλον και τον Αλέξη Τσίπρα από ό,τι κατάλαβα από τη δίγηση του Καρανίκα, δεν ήξερα αυτή την ανάμιξη του Αποστόλη αλλά όπως και να έχει ε, κρατάμε το θετικό ότι ε, είναι ο Ανθός μέσα από τον Ανθό διαλέξανε τον Αλέξη τον Τσίπρα, πολύ καλά κάνανε αυτά για τον Τσίπρα, τα πολύ δοξαστικά Τα πολύ έτσι θετικά λόγια από τον Καρανίκα, λογικό. Ε, κάποια στιγμή, και το να με τον Καρανίκα, λέω: Ψιλοκαλά τα πάει, πολύ ανθρώπινο, ωραίο λόγο. Λέει τι δικέ του απόψει, οκ, okay, διαφωνώ με πολλέ από αυτέ, αλλά δεν έχει καμία σημασία, δεν με απασχολεί αυτό. Ψάχνω πάντα να βρίσκω σωστέ διατυπωμένε απόψει, ώστε να μπορώ να το ετερό καθοριστό, να διαφωνήσω κ.κ. Και, και, και. και λέω: Δεν έχει πει καμιά χοντράδα πολιτική. Και τι ήταν να το έλεγα, κάποια στιγμή πετάει τη χοντράδα την πολιτική. Η αριστερά δεν ήθελε να κυβερνήσει. Μπορούμε λίγο να συμφωνήσουμε. Είσαι δημοσιογράφο. Εσύ, εσύ πολιτικός, θα μου πει το αποτελέσμα των κυβερνήσεων. δεν έχει κάνει καμιά έρευνα, δεν το έχει δει ποτέ. Το έβλεπε, το ξέρει. Δεν είπε ποτέ η αριστερά ψήφισε με να κυβερνήσω. Η αριστερά μεγαλούργησε όμω όποτε πήγε να βάλει η χέρι στην εξουσία να τη διεκδικήσει. Να αλλάξει τα πράγματα. Mm -hmm. Μία με το ΕΑΜ και μία με τον Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ. Μία με το ΑΜ και μία με τον Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ. Μία με το ΕΑΜ και μία με τον Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω, νομίζω ότι τα τρία γράμματα, το ΕΑΜ και ο Τσίπρας, στην ίδια πρόταση δεν πρέπει να μπαίνουν σε καμία περίπτωση. Δεν πρέπει δηλαδή να μπαίνει το ΕΑΜ, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, δεκαετίες πριν, στην ίδια πρόταση φράση, σύνδεση, με τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρέπει δηλαδή να μπαίνει το ΕΑΜ στην ίδια πρόταση με το μνημόνιο. Με το διαβολικά καλό Τραμπ, με τα 99 χρόνια που ξεπουλήθηκε η Ελλάδα, με το κόψιμο του ΕΚΑΣ, με τους φόρους, με την κοροϊδία και την κολοτούμπα. Δεν μπορεί να είναι στην ίδια πρόταση, στην ίδια παράγραφο, στο ίδιο βιβλίο, στι ίδιες σελίδες, με τίποτα. Το ΕΑΜ, όπως ξέρουμε, ενέπνευσε και εμπνέει ακόμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τι ακριβώ ενέπνευσε και τι εμπνέει ακόμα. Το ΕΝ δόξασε αξίε, έχει αφήσει ιστορία, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιε αξίε ακριβώ δόξασε και ο Αλέξης Τσίπρας βέβαια, ω πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ήταν η αστοχία, άντε, ας την, πω έτσι, την βορυχία, α την πω και έτσι, που έκανε ο Καρανίκα και μου χτύπησε κάπω, στην ίδια πρόταση το ΕΑΜ και ο, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο συσχετισμό αυτό, ο εντελώ παράλογο, στη δική μου λογική, φαντάζομαι και πολλών ανθρώπων, όποιο ξέρει τι ακριβώ ήταν το ΕΑΜ και πώ μπήκαν οι άνθρωποι εκεί και τι έκανε το ΕΑΜ. πήρε τα όπλα απέναντι στον κατακτητή δεν συμβιβάστηκε απέναντι στον κατακτητή δεν του πέρασε από το μυαλό να συμβιβαστεί δεν εξαναγκάστηκε να κάνει τίποτα και παρά την Ήτα τότε ε, στρατιωτική και μόνο εμπνέει μέχρι σήμερα ενώ η Ήτα του ΣΥΡΙΖΑ πριν μερικά χρόνια με την είσοδο του μνημονίου την έλευση του μνημονίου δεν εμπνέει κανέναν και οι ίδιοι ακόμη θέλουν να το Ξεχάσουν εντελώς άστοχο, αλλά μέσα σε όλα αυτά έγραψε και αυτό ξεμάτιασμα. Θα πρέπει να κάνουμε ένα ξεμάτιασμα, αλλάζουμε τελείως, τελείως κλίμα, γιατί κυρία Μημαρίδη, η συγγραφέας, την προηγούμενη εβδομάδα ξεμάτιαζε τα σπίτια και μας έδωσε οδηγίες. Τώρα μας δίνει οδηγίες για το πώς θα ξεματιάσουμε τα μωρά. Θα κάνουμε Ωραία. το ξεμάτιασμα του μωρού που αφορά νεογνά, βρέφη και νήπια. Λοιπόν, έχω φέρει ένα μωρό Ωραία. το οποίο θα πρέπει να το ξεματιάσουμε. Θε να το κάνει εσύ να σου πάει γουρί. Ως, να κάνει κοριτσάκι. Εγώ έχω πάρα πολύ μάτι σήμερα για κάτι τέτοιο. Αγόρι θα κάνει, αλλά τέλο πάντων. Εγώ... Τι χρειαζόμαστε για το ξεμάτιασμα του μωρού. Θέλουμε ένα φλιτζανάκι νερό και λίγο και στο πιατάκι βάζουμε λίγο λάδι. Τώρα να σου πω κανονικά, Κατερίνα μου, το λάδι θα Πρέπει να είναι από Και θέλει. ένα γλαστράκι με βασιλικό. Ξεκινάμε να πούμε στις ε, τηλεθεάτριες μας τα λόγια. Ελαφίνε, ελάφι γέννηση. Γύρισε, το κοίταξε και το μάτιασε. Το φτισε τρεις φορές και το ξεμάτιασε. Και μετά ίσως, Χριστός νικά όλα και τα όλα τα κακά σκοκά. σκορπά. Γδίνουμε το μωρό. Ας πούμε το γδίσαμε τώρα, δεν μπορώ να... να... Τελείω γυμνό. Και... Ξεκινάμε με το ξεμάτιασμα. Λέμε τα λόγια τέσσερις φορές, στα τέσσερα σημεία που είναι τα εξή: Το τριχωτό τη κεφαλή, το πιπί του, η αριστερή μα και η δεξιά μα Εκεί που αργότερα θα υπάρξει τριχοφυα. Γι' αυτό ε, αυτό το ξεμάτιασμα, επειδή το γυμνώνουμε, δεν μπορεί να πάει σε ενήλικες. Τι θα πει στον ενήλικα. Σωστά. Ε, κατέβασε τα βρακιά σου, βγάλτε έξω να σε Δεν γίνεται. Οπα, εδώ γίνεται. Παίρνει άλλη διάσταση το ξεμάτιασμα, συμφώνησε και η καινούργια, ότι δεν γίνεται σε ενήλικα το ξεμάτιασμα. Γενικώ γίνεται, αλλά με έναν άλλο τρόπο. Ε, όχι έτσι ακριβώς όπως το λέει η κυρία Μερμαρίττη, και κυρίω όχι με αυτά τα λόγια, με τα ελάφια, τις ελαφίνες και τα υπόλοιπα ζωάκια του, του ζωικού βασιλείου. Δύο 10, 10, 80, 80, αν έχει τη για το ξεμάτιασμα ή για το ΕΑΜ και όλα τα υπόλοιπα, όλα μαζί στο μίξερ, Τη Παρασκευή ο κύριο Χατζηδάκη, ο υπουργό, σήμερα το πρωί που βγήκε στην ΕΡΤ, κάποια στιγμή οι δημοσιογράφοι εκεί του θυμίζουν, του λένε: Μάλλον πήραν τηλεφωνήματα ακροατών, ότι δεν μπορούν να πιάσουν οι ακροατέ. Οι, ακροατές. οι πολίτε, και ακροατέ και τηλεθεατέ, δεν μπορούν να πιάσουν. Άλλωστε η ιδιότητα του τηλεθεατή είναι πάνω του πολίτη, όπω όλοι γνωρίζουμε. Δεν μπορούν να πιάσουν τηλέφωνο στον ΕΦΚΑ γιατί έχουν τα θέματα του και το λένε αυτό στον Χατζηδάκη και βγαίνει εκτό ορίων ο Να κάνετε και κάτι για τον κόσμο, ο οποίο όμω, επειδή παίρνουμε και μηνύματα, ο οποίο παίρνει τηλέφωνα σε διάφορε υπηρεσίε, στον ΕΦΧΑ κτλ. Και, και δεν σηκώνει κανεί το τηλέφωνο για τον εκπαιδευτή. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Τεράστιο, είναι τεράστιο και διαχρονικό. Είχα κάνει και προχτέ στο Facebook στην ιστοσελίδα μου μια ανάρτηση γι' αυτό. Εμεί αρθούμε έτσι κι αλλιώ και θα κάνουμε ένα μεγάλο. Έχει προχωρήσει η διαδικασία. Ένα μεγάλο ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο για όλο το Υπουργείο Εργασία και του εποπτευόμενου φορεί. Αλλά αυτό δεν είναι λόγο. Και θέλω να είμαι σαφή. γιατί έχω emails, έχω παράπονα και τα λοιπά. Κάθε πρωί μεσημέρι να παίρνουν οι ασφαλισμένοι συνταξιούχοι στον ΕΦΚΑ και να μην τους σηκώνουν τα τηλέφωνα. Αυτό είναι κύριε, απαράδεκτη κύριε. δεσποτική συμπεριφορά κύριε, παιδιά ε, και δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Ά, Εμείς όλοι είμαστε υπηρέτες των πολιτών. Πώς το πάρε παιδιά? Περινό Αυτό που είπα τώρα εδώ το νόστιμο, δεν Εμεί όλοι είμαστε υπηρέτε των πολιτών. Δεν είμαστε εξουσιαστέ με δεσποτική νοοτροπία. Ά! Και αυτό πρέπει να το καταλάβει κάθε υπάλληλο και φυσικά, κάθε υπουργό, κάθε Γενικό Γραμματέα, κάθε, κάθε δημόσιο λειτουργό. Yeah. Δεν είναι νοητό. Και αυτό όλο, ειδικά επειδή yeah. μιλάμε yeah. για Υπουργείο Εργασία, μην το ξεχνάμε, είναι τελικά και κοινωνική πολιτική. Εδώ και φαντάζομαι ένα κράτο, δεν είναι. Έτσι, ένας... Δηλαδή, έστω και αν δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε τον πολίτη, ε' απάντησε του στο τηλέφωνο. Ετελείωσε. Ετελείωσε. Δηλαδή, έστω και αν δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε τον πολίτη, ε' απάντησε του στο τηλέφωνο. Ω oh, Χριστό και Παναγία, ούτε έναν ύπνο δεν μπορεί να κάνει σε αυτό το σπίτι. Εμπρόσδρο. Να αρχίσουμε και που να τελειώσουμε. Την υπηρέτε του λαού και δεν είναι εξουσιαστέ. Ότι έχει δώσει εντολές και δεν είναι σωστά τα πράγματα, όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί μέσα. ή το τελευταίο, ότι και να μην μπορεί να τον εξυπηρετήσει, τουλάχιστον απάντησέ του. Ότι άλλο παίρνει τηλέφωνο και αυτό που τον νοιάζει είναι η ευγένεια και η απάντηση. Όχι να λύσει το θέμα του. Κάθε δύο ώρε να απαντάει, να περιμένει, να βρει άκρη, να λύσει το θέμα τηλεφωνικά για να δει τι περαιτέρω ενέργεια θα πρέπει να κάνει σωματικώ. Και ε, το θέμα στον, για τον Χατζηδάκη είναι τουλάχιστον να του απαντάει κάποιο να του λέει: Δεν σα λύνω το θέμα, κόψτε το λαιμό σα. Θέλει κάποιο να το πει. Είναι ο υπουργό που έχει όραμα και για αυτό τον τομέα του έργου του. Ο κύριο Χατζηδάκη μίλησε σήμερα, είναι το, το πρόσωπο των ημερών, είναι υπουργό των ημερών. Φαίνει και το νομοσχέδιο στην Βουλή. Να δούμε αν θα γίνουν αλλαγέ και ποιε. Ο Χατζηδάκη λοιπόν έδωσε παραδείγματα και έκανε και την εικόνα ότι. Στο αυτή του εργαζόμενου κάποιος έρχεται και λέει. Και λέμε επίσης ότι αν ο εργοδότης πάει στα αυτή και πει στον εργαζόμενο να δουλεύουν λίγο παραπάνω Φερρπήν Δευτέρα Πέμπτη και δεν ε, θα πληρώνονται οι υπερορίες. Και ο εργαζόμενο το απορρίψει και μετά πάει και τον απολύσει. Είναι ένα δώρο στις επιχειρήσεις. Ότι αν ο εργοδότης πάει στα αυτή και πει στον εργαζόμενο ότι θα δουλεύεις δε και καλά την Παρασκευή, πω πω τι φοβερό πράγμα. <Συνσίε> <Συνσίε> Δεν ε, θα πληρώνονται οι υπερορίες. <Συνσίε> πω πω τι φοβερό πράγμα. <Συνσίε> <Συνσίε> <Συνσίε> Ε, καλώς τον μου Έφυγα Στα τσακίδια Εδώ η Ελληνοφρένια 21 18 8 80 Τηλέφωνο επικοινωνίας radio, παπάκι, παραπολιτικά Το mail του σταθμού Αυτή την ώρα δικό μας το παρακολουθούμε εδώ αυτά τα ωραία που γράφετε. Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει την, τον ήχο αυτή την ώρα ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site του Ομίλου και μας ακούτε τώρα live τα ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο Ελληνοφρένιο Official. Από κάτω έχει και διάλογο να κάνετε και εγγραφή. Στα podcast μας βρίσκεται. Στο Facebook πρώτο μέρος του Λαού Τώρα μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Λέγεται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 Καλώ το να, κι αν άργησε. Μπα, εγώ άργησα. Εσύ πού σου, να. Χάνουμε τη μισή υπόλοιπη προσπαθώντας προσπαθώντα να μιλήσουμε. Πρέπει να το φτιάξετε αυτό. Ναι, να μην μιλάμε. Όχι, Δόξερα, να μην μιλάμε κιόλα. Στην αναμονή, στην αναμονή να ακούμε. Δεν μου λε, να σε ρωτήσω κάτι. Α, ωραίο. Α. Πρωτοποριακό, δεν το είχα σκεφτεί. Α, ναι. εγώ θα σα τα λέω όλα, λοιπόν. Αυτό ο προηγούμενο, ο προηγούμενο από εσά, τι είναι τέλο πάντων, δημοσιογράφο, βουλευτή.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 Μην ανησυχούμε με του φωνιάδε, τι σφαίρε κτλ. Δεν ξέρω αντάκουσε το πρωτοσάλτερ. Θα παίξει σίγουρα αύριο όπω σένα. Α το λέω κι εγώ από τώρα. Ε, λέει ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε γιατί αυτοί που σκοτώνουν στη μέση του δρόμου είναι φωνιάδε επαγγελματίε και ξέρουν σημάδι. Ε, το, το άλλο ήταν σε καφετέρια εγκριμά. που μπορούσαμε εγώ και εσύ να πίνουμε καφέ. Δόξα το Θεό, δεν είναι τυπίδικα. Αυτοί που έρχονται ξέρουν από σημάδι καθαρίζουν κατευθείαν. Εντάξει, δεν σου φύγει καμιά δέσποτη, σωστό.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 Και δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε ρε παιδί μου. Να αλλάξετε δήμαρχο. Να τι είναι αυτά Α, που είμαστε. Ακριβώς. Στη Βενεζουέλα. Κολόχα Κολόχαρτο ακριβώς. έχετε. Δεν ξέρω. Θα κοιτάξω σήμερα στα τα καταθήματα. Δεν Για ξέρω. να βάλω στη λίστα στο σούπερ μάρκετ. Ε, από την Παρασκευή σε έπαιρνα για να σου πω για αυτό που έγινε με το, το, το, το χαβαλέ της Ευρωπαϊκής Ένωση, Αλλά είσαι τόσο περισσύντος που δεν μπορείς να σε πιάσω. Mm, δεν πειράζει. Ε, αυτό όλος ο τζεργελές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο που δεν ανοίξανε, δεν ανοίξανε και φωτοβολίδες. Μα δεν ήταν για... συγκινητικό. Στο σημείο αυτό α υποδεχτούμε επί σκηνής, τη Μόνικα. Από... Δεν ήταν αυτή η επέτειο σαν από αυτέ που είσαι να θυμάστε τι έχουμε σαν έθνο. Ένα μου δε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι. Ε, ε, πού θα, ή... Ή... θα ήμασταν τώρα, Πού θα ήμασταν. Καλά, πρέπει να χαιρόμαστε που είμαστε Ευρωπαίοι, ειδικά σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση τη ανεργία, τη φτώχεια που έχει δι... συμμετέχει σε όλου του πολέμου. Εντάξει, έχει και τα κακά τη. Όχι, η Αποστόλη, ε, έχει αποστολή. Αλλά κυρίω τα... είναι γεμάτη καλά η Ευρώπη μα. <laughs> τα <Το> καλά <laughs> δεν είναι ανάγκη ότι είναι για μα καλά. Έχει καλά, <laughs>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 <ς> <gulation> <small> <σοφίλυ <fashionable> <σοφίλυ <verschiedene> και εκείνο το οποίο κάνουμε εμείς απλώς είναι ένα δώρο στις επιχειρήσεις ο Χατζηδάκης εδώ σε μια στιγμή λικρίνιας και τα ακούμε θα σας διαβάσω ένα μήνυμα με τίτλο θύμιο σε παράκρουση Η Κατρίνα το υπογράφει και λέει: Τι λες Βρε σήμερα το ΕΑΜ περίμενε να ενοχληθεί. Επειδή είπα αυτά που είπα για τον Καρανίκα πριν και το εάν Το ότι αυτό το γνήσιο υποπροϊόν του δίθεν αριστερού χώρου μας με αισθητική με και ήθο κουτσαβάκι για τον Καρανίκα λέει, πετάει στα μούτρα ότι δεν πανάχει πτυχία, γνώσει και σπουδέ, φτάνει να γλύφεις αρχηγό, να, να είσαι αμοραλιστή τη εξουσία, να προπαγανδίζει. ιδέα ότι η φούντα είναι απλώ μια ευχάριστη σχολεία. Δεν σε πείραξε. Το ότι αμείβονταν για να εκπονεί στρατηγικά πλάνα. Φατσούλε με χαμόγελα. Ο αναλφάβητο ελέο ημών με μισθουλάρα και τα δικά μα παιδιά αξιοκρατικά άνεργα, δεν σε πείραξε. Αριστερά, καλέ μου, λέει Κατρίνα σε μένα, είναι πάνω απ' όλα ήθο. Και ακόμα παράδειγμα. Λυπάμαι, δεν τρελαίνουμε πάντα με το χιούμορ σα, αλλά σα ακούω γιατί επικριτ... επικροτώ το ήθο. Αλλά σήμερα δεν κατάλαβα σε τι κρίση σε βρήκα. Μικροαστική συμπόνια. Ένα κομμουνιστή δεν έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Κατρίνα. Καλά τα λε, συμφωνώ και με σένα. αλλά εγώ συμπαθεί το βρήκα του Καρνίκα, δεν ξέρω πώ μου κατσέ, επειδή από το πρωί ακούω διάφορε τσιέ να του την κάπως κάπω μου βγήκε αλλιώ. Λοιπόν, ε, πάμε να ακούσουμε το λαό λαό δεν έχουμε, δεύτερο μέρος του λαού και συνεχίζουμε. Όλοι. Είσαι καλά. καλά. Μπράβο, να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, άκουσα το πρωθυπουργό μια δήλωση, αλλά δεν άντεξα να την ακούσω. Όλη είπε ότι με την ευκαιρία λέει, που μα έδωσε η πανδημία, δημιουργήσαμε αυτό. Δεν το, το, το παρακάτω δεν το άκουσα τι δημιουργήσαμε. Αλλά το ότι οι πανδημίε δημιουργούν και ευκαιρίε για δημιουργίε. Επέμπνε να το βλέπει τα πάντα να βλέπει την ευκαιρία. Αυτό είναι σωστό. Τα πάντα σαν ευκαιρία. Στον κόσμο έκανε και ευκαιρία να δημιουργήσει.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 Να σου κάνω μια ερώτηση που ξέρει τα πολλά. Να σου κάνω μια ερώτηση. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι, για πε. Μάλλον, μάλλον, Όταν α, λέει αυτό ο ανεκδίκητο ο κ. Κίλια δικό μου και δικό μου και στρατό μου κλπ. Εξακολουθούν να μάχονται μέσα στα νοσοκομεία μου. Ε, ο στρατό μου και κύριε... κούτρα. Δεν υπάρχει ένα δημοσιοκάφρο που να τον πει τι μάχη είναι αυτέ που λε. Απλήρωτο δηλαδή. Μη ευνοημένο από τι λύσει πέτσα κτλ. Όχι, Δεν υπάρχει. Τι τους καλούν αυτούς. Ναι, ναι ακριβώς. Είναι ακάλεστη συνήθω. οπότε δεν θα ρωτήσει όχι. Ναι, ναι, ναι, είναι δύσκολο αυτό. Ναι. Κοίταξε να δει έργο σε ένα υπουργείο και δημοκρατία αυτό είναι. Να κρατάς τους αυλικούς χορτάτους. Να, να. Και, και ένα παλιό, λίγο να σου πω, ένα παλιό. Πέρυσι το Πάσκα όχι μάχο, μας το νόμο που μα παίρνει το προηγούμενο, άκουγα yeah. την Εποπέ και σε μια φάση είχε πει ο Σέντρο Βουλευτή ο Βίνιο ότι υπήρξε απατημένη στι λίγου. Ποιο? Ο Βίνιο. Δεν το θυμάμαι. Γιατί είπε ότι την πρώτη φορά ψήφισε το Εσύρια στο 2015. Όχι καλά. Ε, τι όχι, αυτό το είπε. Ε, το είπε πολλέ μαλλιέ, αφού αυτή κράτησε εσύ. Αλλά δεν λοιπόν του έχει την ψήφους λέει, προσφαλούν και το πληθυνάζει το 15, λέει και μετά κατάλαβε. Α, oh, καλά, ούτε που τα πιάνετε. Ο, ε, το έφαγες αμάς τους ένα χρόνο τώρα, ε? Ναι εντάξει. Κατάλαβα. Ε, ε, δε φταίσεις θα... εσύ. Mm -hmm. Μάλλον πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί, πώ τα λέμε. Ναι, σίγουρα.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 Μια κουβέτα τι θα γίνει. Ε, καλό είναι. Ε, με, τι θα κάνουν άλλο. Δεν συμφέρει αλλιώ. Yeah. Μα, Μα σκέφτεται τώρα να, να παταχθεί το έγκλημα τελείω. Τι θα κάνει ο Ξεχοειδή. Θα πέσει τα όχι. Περαιτέρω. Ο Και όχι μόνο ο ψυχοίδης. Είναι πολύ χαίρο από το έγκλημα. Είναι οι δημοσιογράφοι. Είναι οι δικαστέ. Αυτοί. Η μπάτσι τη προστασία. Τι θα μείνουν άνεργοι. Είναι... Οι... Τι θα γίνουν. Μπάτσοι, να πάνε πάρουν... όλοι οέργο... να αναπλακώνουν κόσμο στο ξύλο. Αλλιώ δεν είχαν. Αυτό είναι το εξτραδάκι. Στο σάπιο σύστημα αυτό πότε θα. Σαπίσεις, φώτα, Μπορεί να να Πρέπει να κάνουμε τούνα, με μερικού, να πάει στο διάλο, να σε τέπος. Όταν παραμένου... βάλουμε καινούριο σπόρο και αρχίζει να Είναι απλά τα πράγματα. Ματά Γεια σου. Κυπουρική δηλαδή. όπως κατάλαβα από αυτά που λέγανε. Και λίγα λόγια για το χρυσοχοίδη, γιατί διαβάζω και σε δεξιά site, όχι καλά σχόλια και αρχίζω να ανησυχώ, Γιατί αυτά ξέρω ότι είναι... Δίνονται από το Μαξίμου και δεν μ' αρέσουν αυτά. Μην χάσουμε τον Χωσοχόδη από υπουργό, τον πιο επιτυχημένο υπουργό τη Μεταπολίτευση. Δεν θέλουμε τέτοια, γιατί ακούω διάφορα μήνυμα ανασχηματισμού, μεγάλου ανασχηματισμού και μπορεί να χαθεί ο Μιχάλη επειδή σιγά σκοτώνονται στου δρόμου. Σιγά τι έχει γίνει. Όλα πάνε τέλεια στην προστασία του πολίτη και στη δημόσια τάξη. Με αυτή την αγωνία, το αγωνιώδε ερώτημα και διαπίστωση, φτάσαμε στο τέλο. Έχουμε παραγγελίε όπω κάθε Παρασκευή. Μας πάνε στις διαφημίσεις μετά στο μαγαζίνο τα υπόλοιπα μη στη δεύτερη αγγίσσας. Μπράβο η αποστολή. Μπράβο γιατί; Το μπράβο γιατί πρώτη φορά σε έπιασα άμεσο. Α. Ah. Αμέσω. Τα τα Θέλω να βάλει από το καινούριο τραγούδι του φίλου μα του ράπερ. Θα μαζέψει ό,τι καλό έχει για τον πρωθυπουργό μα. Ποια... Ό,τι καλό έχει. Ποια είναι η ράπερ, παιδί μου, ποια είναι η ράπερ. Απ' που βάλατε κιόλα πριν από λίγο. Το Μηθριδάτη. Ναι, το Μηθριδάτη, ναι. Α, τι να μαζέψει, όλο το τραγούδι για τον πρωθυπουργό είναι. Ε, θα μαζέψει τα καλύτερα που λέει ο άνθρωπο. Ναι, οκ. Okay. Τα καλύτερα θα τα μαζέψει και θα μαζέψει και κάτι από τα καλύτερα του Μητσοτάκη και θα τα βάλει έτσι ανάμεσα. Quiverni si me sima to Kuntalo Piruno Και ένα φλόρο ξαφνικά έχει για τυράνο. Εγώ ήμουν πολιτικό κρατούμενο Έξι μηνών από τη Πούτα. Μια πρωθυπουργάντσα που έχει την καβάντσα, κάθε ορτινάτσα δευτεράτσα για μπροστάντσα. Η δικιά μα κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση θα είναι με κυβέρνηση των Αρίστων. Δεν θα είναι με κυβέρνηση του Τσλού. Όλοι οι του του Άριστου κεφάνη. Και, και θα λέγα εντάξει φίλε, μάλλον πλάκα κάνει. Είμαι μια σοβαρή φωνή ανανέωση. Μια σοβαρή, το τονίζω, μια σοβαρή και υπεύθυνη φωνή ανανέωση. Για εσά λέτε. Ναι. Ο μα, Άρχοντα, ο Άναξ, αν κόσμο. Κων... Όνέ! Ονέ! η νέα δημοκρατία! η για την παρασκευή. Λοιπόν, θέλω να βάλει αυτή την τύπηση αυτό το κούκλι. να λέει για του εργαζόμενου όταν φοράμε. Πέμπει η και τέτοια για να μην χάνουν χρόνο εργασίας Θα το φτιάξεις και όπως ξέρετε. Και μετά θα βάλει και μουσικό χαλί βάλει στο κυλαίδι στο ρομπουλάκια Το σύστημα αυτό θα είναι ένας ηλεκτρονικός μηχανισμός Στον οποίον θα έχουν πρόσβαση τρεις πλευρές Ο εργαζόμενος, ο εργοδότης και η πολιτεία Καταπληκτικό Θα χτυπάς από το κινητό σου τηλέφωνο Υπάρχουν τεχνολογίες γεωεντοπισμού όπως λέγονται. Καλώς ήλθες ή πάλι λέει οκτώ. σήμερα θα δουλέψεις 13 ώρες. Και να, είστε, να Δεν ξεχνάμε να φοράμε την μπάνα μας. Δεν χάνουμε χρόνο για την εργασία. Χαμογέλα.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 Ήταν ερωτία αυτή. Ναι. Okay, αυτό. Γιατί για εμάς την Ελληνική Λύση, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, η πατρίδα ποτέ δεν πουλιαίται, η εκκλησία ποτέ δεν πεθαίνει, η ιστορία δεν ξεχνιέται. Η πατρίδα δεν πουλιαίται, η εκκλησία δεν πεθαίνει, η ιστορία δεν ξεχνιέται.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 Ναι, καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Εδώ μάχημα σου από την τρομαίδα. Μία πιέραση για την παρασκευή δεν μπορεί να έχω. Δώσε. Βέρα, ε, αυτή η αδικαιολόγητη λατρεία από το πρόσωπο του Μητσοτάκη μπορεί να το φτιάξει τίποτα με χητικό. Αδικαιολόγητη δεν καταλαβαίνω. Ποια είναι η αδικαιολόγητη. <χαλίσεις> Επειδή δεν σα αρέσει, <χαλίσεις> εσένα είναι αδικαιολόγητη. Το βρήκαμε τώρα, Εύχομαι. Βάλε εκεί κάποιο που μπορεί να πάει σε κάτι χωριά και όλοι σα θαυμάζουμε εκεί κάτι χωριανέ και. μου, μανάρι μου. Διαχρονικά πάντω όλου του πρωθυπουργού του λατρεύανε στα χωριά. Πώ γίνεται αυτό, ναι, ναι, ν. Άμα είναι αξιογάπητο ο άλλο, Δεν τα είχαμε ζήσει με το Σιμίτι. Αχ, μη μου, αγάπη μου. Με το Γιωργάκη. Ο Γιώργο Απανδέο είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρξει την Ελλάδα. Είναι 100 χρόνια μπροστά. Καλά, για τον Αντρέα δεν θα μιλήσω. Για τον, δεν το για τον είναι... Καραμαλή, στενάζαν όλε τι ταβέρνε στα χωριά. Ο μόνο διαχρονικά αγχώνευτο ήταν ο Σαμαρά. Θρασίμια. Σαμαρά, πραγματικά, ναι, δεν Εκεί δεν μπορείς. Δηλαδή και να θες ναι. να συμπαθήσει, ψάχνει να βρει κάτι, δεν βρίσκει. <σορίζω> βάλε όλα αυτά που το λατρεύουν και βάλε και από τον Άβδων εκεί που λέει το κρεβάτι να ακούγεται. Το, εκείνο που το καταλαβαίνει που ακούγεται. Βάλε και τον Κρονάκι που λέει να τον παίξω κι εγώ. Ξέρε, <σορίζω> <σορίζω> <σορίζω> τα βάλω τα κλασικά εκεί. Μα κοιτάει, ο λαό σε περιμένει Να τον παίξω κι εγώ. Είτε δεν λεβετιά Να καλά Στα τέσσερα Κάθε σταγόνα από σένα Το τέλος του έρωτα Το ένας είναι η Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπο Και σωθήκαμε Ναι, θέλω να Έλληνες. Κάνε μου μια χάρη για την Παρασκευή. Το ξέρει ένα τραγούδι των Κατσιμιχαίων από τα τελευταία του στο συγχώρεσαι του Κάρολε. Δε, δε, όχι. Ξέρει για ποιο Κάρολο λέμε. Όχι τον Κάρολο Κουν, όχι, όχι. Ούτε τον Κάρολο του Αγγλία. Μπουλουμπίνα. Γι' αυτόν νθρε. Άγια τη Αγγλία. Ε, βέβαια, λίγο. Α, νόμιζα Κάτσι, τον τι, άλλο ρε που ήταν έτσι με τον Κουνούμε Ε, hey, γι' αυτό είναι, αλλά τέλο πάντων. Κουνούμε γι' αυτό. Ασφαλής. Ξυπνήστε, ήρθανε! Ακόμα και μέσα στο ίδιο σας το σπίτι, αισθάνεστε ασφαλεί? Ξυπνήστε, ήρθανε! Σας το λέω και με τρίχα, Είναι το κάτι άλλο. Εσείς που κατοικείτε εδώ, στην Νέα Ιωνία, ή στο Ηράκλειο, ή στο Γαλάτσι, και στο ψυχικό, αισθάνεστε ασφαλεί? Ξυπνήστε, ήρθανε! Αισθάνεστε ασφαλεί! σημαίνει φω.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 Baby cries. There's a fight against the blood and hatred in the Look for me, mama, be there. μορφή της ευρωπαϊκής μαστιτίας. Που βέβαια θα απαλλαγούμε ούτε να ελευθερωθούμε διότι θα είναι μια επιλογή μας ενώ όχι η πιτροκοκρατίας έγινε μια υποταγή μας Βάλε μου τα, τα γεράκια του Παπα-Κωνσταντίνου την Παρασκευή. Τα έφυγα γεράκια. Μπράβο. Επειδή έτσι. δεν ξέρω αν πολλά με αυτού, αλλά η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση με το ΝΑΤΟ είναι αδελφάκια. Τα έχουν κάνει όλα μαζί. Σε πολέμου, σε, σε διαλύσει. Σε ό,τι έχουν και διαλύσει από κράτη. Μαζί πάμε. Χεράκι, χεράκι αυτά τα δύο. Βάλε μου του Βασιλείου αυτό το τραγούδι. Χρηθήκανε στη μουσική να βρούνε τη γενιά του. Τα ρούχα κόβει ερωτική, στα άλλη τα κορμιά τους Απ' τα σχολεία βγήκανε και μπήκαν στα παράγια Στους τείχους χτυπηθήκανε τα έφιδα γεράκια Η Ελλάδα καθίσταται σήμερα αξιόπιστος εταίρος και σύμμαχος των ΟΠΑ Και η Ευρώπη ήταν πάντα εκεί για την Ελλάδα όπως και η Ελλάδα ήταν και είναι εδώ για την Ευρώπη Απόψε ανοίξανε. Με το Θεό παρτίδε. Τα χέρια τους απλώσανε σαν δίκοπες λεπίδε Και στους ειδικικού τον ανοιχτό σταδρό τους Απόψε παίρνουνε κεφάλια το χώρο τους Κράτα ρε φίλε γερά Κράτα ρε φίλε γερά Παραγγελιά θέλω για την Παρασκευή Ναι τι Να τους δω να τρέχουν ρε φίλε Να τους δω να τρέχουν τα Now I'm a a a Da Θέλω μια αφιέρωση τώρα για την παρασκευή, μία κομματάρα του μισθικό ανασενάζει η αθήνα και ο Πειραιάς. Το παράπονο τη φτωχολογιά που μιλάει για όλε τι λαϊκέ συνοικίε. Λέει κλαίει το εγάλεο, πονάει το περιστέρι, κλαίει κοκκινιά. Τέτοιε ραπετσόνε ο καηνό πάνε στην Ιωνία. Με τι πόλει που έβαζε ο Λογκέρδο, θα το φτιάξει. Κυκλοφορείτε στου δρόμου ελεύθερα, αισθάνεσαι ασφαλή. Αναστε να ζει την Το πέραμα υποφέρει. Υπάρχει κανένα που να αισθάνεται ασφαλή. Θα κρίζει το, το εγάλεο, πονάει το περιστέρι. Μυστέρι. Αισθάνεσαι ασφαλής. Τι είσαι ραπετσόνα. Ναι, Ιωνία. Ή στο Ηράκλειο. Ή στο γαλάτσι. Αισθάνεστα ασφαλεί, εσείς που κατοικείτε στην Κυψέλη, στον Άγιο Παντελεόγονα. και αγωνία. Αισθάνεστα ασφαλεί, φίλε και φίλοι. Πε Η εγκληματικότητα. Ξυζωθήκε βαθιά. Αισθάνεστα ασφαλεί. Αισθάνεστα ασφαλεί.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 Σέρνετε στη γη, φάρμα καιρό. Φιδιακύλωτο από τη σάπια των αστών. τα τρώματα φίδιων του λύκου, του καπιταλισμού. Που μισούν το λύκιο του λαού. Το φασισμό παταστόλεμο, το φασισμό παταστόλεμο.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 Θα με το φασισμό του συστήματος, διοκεφρουρό. Ο λαός μας, όχι θα σταθεί, στους αγώνες θα τσαλωθεί. Θα τσακίσουμε το φασισμό του συστήματος, διοκεφρουρό. <Τι>